Και εμείς ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, κύριο Ζελένσκι, για την συγκινητική του παρέμβαση στη Βουλή των Ελλήνων και μέσω της Βουλής των Ελλήνων προς τον ελληνικό λαό. Συγκινήθηκε πολύ. ο πρόεδρος της Βουλής. Πολύ, ήταν πολύ συγκινητικό. Κύριο Στασούλας Πάντα είναι Πάντα τέτοια, εδώ. κάθε μέρα τέτοια να έχουμε. Μόλις τελείωσε πριν 10 λεπτά περίπου η ομιλία του Ζελένσκι σε βίντεο. Ο κύριο Στασούλα αφού τον προλόγισε μετά έκανε και τον επίλογο και έκλεισε και τη συνεδρίαση. Και ευχαρίστησε τον Ζελένσκι. Γιατί όχι μόνο, δεν ήταν μόνο η ομιλία του Ζελένσκι από ό,τι είδαμε. Ναι, ήταν και άλλα. Σιγά-σιγά θα φύγει. Είχε κάτι αζωφίτη εκεί, θα σταθεί. τα πάρουμε ένα, ένα, ένα, Α, ένα, ένα. Τάξ, Ο Ζελένσκι είστε. λοιπόν μίλησε στη Βουλή. Ε, ήταν μια συνεδρίαση. Βλέπω έχει ξεσηκώσει μια θύαλα διαμαρτυριών όλο αυτό που έγινε εκεί. Βλέπω του Ιριζέου βουλευτέ τώρα να κάνουν δηλώσει στο περιστήλιο. Αλλά όμω. Αγαπητοί σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ήσασταν εκεί, ήταν παρόντες Και χειροκρότησαν στην αρχή από κάτω και μετά δεν σηκώθηκαν όρθιοι να α, χειροκροτήσουν. Απρέπεια. Γιατί τι έγινε, ο Ζελένσκι δεν έβγαλε μόνο το διάγγελμα το δικό του. Λέει: σας έχω ένα βίντεο και έδειξε δύο μαχητές που είναι ελληνο Ουκρανί. Ο ένα από αυτού ήταν στο Τάγμα Αζόφ. Εντάξει, αλλά είχε ελληνική ρίζα. Τάγμα, ναι, Μιχάλη, νομίζω θα τον ακούσουμε. Τάγμα Αζόφ. είναι αυτό που έχει ως έμβλημα, είχε, αγγελωτούς σταυρού. ήταν φασίστες, οπλισμένοι, εδώ και κάποια χρόνια έχουν ενταχθεί ως οργανικό κομμάτι στον ουκρανικό Στρατό. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι είναι σαν να ήταν η Χρυσή Αυγή, οπλισμένοι και κάποια στιγμή εντάσσονται στον Στρατό. Το Ταγμαζόφ έχει κάνει απρέπειες και στη Μαριοπολή, κατά Ελλήνων, και στη Μαριούπολη κατά Ελλήνων και παλιότερα είχε κάψει στην Οδυσσό συνδικαλιστές το 14 νομίζω ένα κτίριο με περίπου 40-50 συνδικαλιστές τους είχαν κάψει ζωντανού. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στα ζωντανά. Να ακούσουμε λοιπόν τον πρόεδρο Ζελένη. Και συμβαίνουν και αυτά στους ζωντανού. <laughs> στους ζωντανού μόνο. Δεν ξέραμε ότι θα βγάλει το βίντεο. Είχε ναι. βίντεο, έκανε αυτό το σχεδιασμό. Αντίθεται όλε αυτέ τι μέρε και έχει μια συνεννόηση ώστε να πει κάτι για την Κύπρο κτλ. Για την Κύπρο, δεν επειδή πήγε καλά δεν πήγε τίποτα, δεν είπε τίποτα για την Κύπρο. Αντίθετα, επέμεινε σε αυτό το αφήγημα. Θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώ είπε ο Ζελέν. ότι μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είναι πρώτη φορά mm. που εισβάλλει χώρα σε άλλη χώρα και καταστρέφει και δημιουργεί πρόσφυγε. Για πάνω από ένα μήνα τώρα, κάθε πρωί ξυπνάω και σκέφτομαι τη Μαριούπολη. Λαμβάνοντα τι φρικτέ πληροφορίε για το τι συμβαίνει. σε αυτήν την μαρτυρική πόλη όπως είπατε την οποία καταστρέφουν τα ρωσικά στρατεύματα αυτό δεν έχει συμβεί στην ευρωπαϊκή ιστορία εδώ και πάνω από μισό αιώνα αυτό δεν έχει συμβεί στην ευρωπαϊκή ιστορία εδώ και πάνω από μισό αιώνα από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ουδέποτε κατάφεραν να χτυπήσουν τι πόλεις ισοπεδώνοντας τι. Και ταυτόχρονα αναγκάζοντας τον άμαχο πληθυσμό να φύγει από την πείνα και τι κακουχίε. Η Κερίνια, η Αμόχωστο, τι ήταν. Δεν ήταν τώρα... μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο τάξη. Πόλεμο. Η, το Βελιγράδι, το Νόβισαντ, πάνω, τι ήταν όλα αυτά. Δεν χτυπήθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν αλλιώ. Καλά, το Βελιγράδι και αυτά, αυτά ήταν τα ειρηνικά πυρά δεν ήταν τώρα. Σωστό, μα γι' αυτό δεν, δεν αναφέρονται. Επειδή Προφανώς. ήταν τα, τα νατοϊκά ειρηνικά πειρά. Εδώ. Συνεχίζουν βέβαια, το έχει κάνει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μπιστωτάκη, ο πρωθυπουργό, να λένε ότι για πρώτη φορά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο απρέπεια σε εθνικό θέμα. Σε καθαρά εθνικό θέμα. Πρώτον, Ελληνικό έδαφο κατέχουν οι τόνοι. Και στου ανθρώπου, βέβαια, που έχουν τραβήξει τα που έχουν τραβήξει απρέπεια. Πρόσφυγε, προφανώ πρόσφυγε ήταν Έλληνες, yeah. Κύπροι, και έχουν φύγει κάτω. Δεν έγιναν πριν κάποια χρόνια, πριν 40 περίπου χρόνια έγινε αυτό. Ξεριζωθήκαν από τα σπίτια από την πετρίδα τους, τους κανονικά, πίσω, κανονικά αλλά δεν πρόκειται ποτέ ο Ζελένσκι να πει κάτι τέτοιο γιατί είναι φίλος των Τούρκων δεν υπήρχε περίπτωση να έλεγε να χαλαγεί τη σχέση με την Τουρκία με την οποία συνεργάζεται κιόλας γιατί ναι. τα ντρον και κάποια άλλα από όπλα τα παράγουν μαζί και βοηθάει η μία την άλλη Και όλα τα υπόλοιπα άλλως στη Τουρκία έχει αναλάβει και ρόλο ειρηνευτή. Ναι, ναι, ναι το τάχα, γιατί είναι φίλος και με τους άλλους. Το ωραίο είναι που στο ουκρανικό θέμα μέχρι στιγμής έχουν βγει οι και της διαδικασίας επικεφαλής το Ισραήλ που κατέχει εδάφη, mm. η Τουρκία που κατέχει εδάφη και η Αμερική. Ωραία. έχει βοβαρδίσει τα εδάφη. Αυτή είναι η αρχηγή τη ειρηνευτική διαδικασία. Κάποια στιγμή λοιπόν αφού... Δεν είπε αυτό ο Ζελένσκι γιατί είχαν καλλιεργηθεί κάποιε εντυπώσεις ότι μπορεί να πει κάτι για την Τουρκία. Για την ε, Κύπρα. χάνονται στη μετάφραση κάποια πράγματα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ok. Κάποια στιγμή αφού μα είπε για το δράμα του ουκρανικού λαού, ok, λογικό, ε, λέει θα σα παρουσιάσω ένα βίντεο mm -hmm. με δύο μαχητές, να ακούσουμε πώς το παρουσίασε. Μην ακούστε μόνο με εμένα. Ακούστε δύο μαχητές που αυτή τη στιγμή αδε, ενόπλης αδελφοί, μάχονται. Μέσα στην Μαριούπολη Είναι δύο Ουκρανοί και δύο Έλληνες Είναι συγγνώμη ελληνοουκρανός ο ομιλητής Λέστε το βίντεο Και μας δείχνει το βίντεο Θα ακούσουμε λοιπόν ο πρώτος που ξεκίνησε Στα Ουκρανικά μιλάγει και αυτός ε, Και λέει τα έξις Καλημέρα αξιότιμο πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Ελληνικής Βουλής. Απευθύνομαι σε εσάς σαν Έλληνες στην καταγωγή, λέγομαι Μιχαήλ. Δεν θα μιλήσω για τις δυσκολίες που έχουμε στην Άμυνα, συμμετέχοντας στην Ουκρανική Άμυνα μέσα στο, από το τάγμα Αζόφ. Από το τάγμα Αζόφ, αυτό είναι το χρέος μου έναντι της πόλη μου, είναι το χρέος μου σαν άντρας. έτσι λοιπόν εμφανίστηκε ένας αζοφίτης φασίστας δεν πανάνε ότι θέλει και να υπερασπίζεται ότι θέλει παραμένει φασίστας και δεν θα λυγίσουμε προ αυτού αυτό είναι να μιλά στην ελληνική βουλή στη χώρα που έχει δίστομο Καναδό καλάβριτα να μιλάει ο φασίστας στο κοινοβούλιο, στο ναό, πριν λίγο. Που το έχει και χρεώσει ως, να άντρας, ως και να τον χειροκροτούν από κάτω. Και, και να τον πράγμα. χειροκροτήσουν από κάτω και να είναι... Να τον... Και να επικρίνουν τους συριζές που δεν χειροκροτήσανε ή του κουκουέ που λείπανε. Το κουκουέ που λείπανε θα τα ακούσουμε στην πορεία. Έγινε όλη αυτή η ξεφτύλα στο ναό της δημοκρατίας, πραγματική ντροπή, όποιος ξέρει τι είναι αζόφ και όποιος ξέρει και έχει σταθερή αντιφασιστική στάση σε όλα τα θέματα Ε, αυτό δεν, δεν, εγώ δεν το περίμενα, δηλαδή ούτε, ούτε πλάκα να μας έκανε τον κατηγορούμε, Θα σα πω γιατί στην Ελλάδα τον κατηγορούν τον Ζελένσκι ως φίλο ακροδεξιό ότι έχει ανοιχτή, βράβευσε και κάτι φασίστες πριν γίνει ο πόλεμος μες στο κοινοβούλιο Δεν τον ενημέρωσε κάποιο ότι μην να τίποτα από αυτά, μην να τίποτα από αυτά Μας έβαλε μέσα στη Βουλή το φασίστα να λέει ότι πόλεμα για τον Η υλοψηφία των βουλευτών δεν έχει αντιφασιστική έννοια. Δεν ξέρω τι έχει και τι αυτό. δεν έχει. Φαντάζομαι ότι δεν, έχει. δεν πάνε, θέλει δεν να έχει σχέση με όλα αυτά. Δεν είναι υπέρ του φασισμού εκεί Όχι. Δεν προφανώς. είναι αντιφασίστες όμω. Δεν ξέρω τι είναι. Θέλω να πιστεύω ότι είναι βουλευτέ του ελληνικού κοινοβουλίου. Η ελληνική κυβέρνηση εκλεγμένη δεν έχει σχέση με φασισμού και όλα τα υπόλοιπα. Και είναι καλό να έχει καθαρή σχέση και στάση πάντα σε Επισήμως αυτά τα, δεν τα θέματα. Δεν το ξέρω. Εγώ θα είμαι θεσμικό. Μιλάμε άμεσα θεσμικό. Αυτοί που κάνουν ξεπλήματα και πλάτε στα Ναζίδια όμω. Αυτό έγινε, σήμερα. αυτό έγινε σήμερα αυτό... Και αυτό γίνεται και πριν σήμερα Α... Αυτό έγινε ναι. και πριν τον... Αλλά λέω μέσα στη... στη Βουλή δεν είναι κάτι έξω, μια διαδήλωση ή κάτι οτιδήποτε ναι. Είναι μέσα στην Βουλή Και στο τέλος ευχαρίστησε ο κύριος Τασούλας που συγκινήθηκε Και χειροκρότησε σαν όρθιοι της Νέας Δημοκρατίας Καθιστή του ΣΥΡΙΖΑ Να θυμίσουμε ότι δεν ήταν και οι βουλευτέ του Κούκουε. Νομίζω δεν, ότι τις... δεν χειροκρότησαν στο τέλο του ΣΥΡΙΖΑ παρόλα αυτά. Ήταν, ναι, ναι κάποιε Ήταν παρόντε, αλλά δεν είναι χειροκρότησε. Δηλώσει έξω στο περιστήλιο και ζητάει από τον Τασούλα το λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Έβλεπα πριν, δεν τα πρόλαβε όλοι γιατί μπήκαμε μέσα. Γιατί έγινε αυτό και πώ έγινε. Με τι κότε και όταν είσαι υπό το ΝΑΤΟ και θεοποιεί τον ΝΑΤΟ και κάνει ότι ω κυβέρνηση σου λέγε το ΝΑΤΟ γιατί η Αλεξάνδρουπολη επί ΝΑΤΟ έγινε. Επί Τσίπρα έγινε. Επί ΣΥΡΙΖΑ δόθηκε και συνεχίζει τώρα να. Δεν γίνεται ο πάνω ή καμένο θα δώσει, εντάξει. Ναι, ναι, ναι, δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, σωστό. Ναι. Ήταν άλλη κυβέρνηση. <laughs> Πρωθυπουργό ήταν άλλο. Δεν γίνεται. Σε αυτά θέλει καθαρή πεντακάθαρη θέση. Λοιπόν, σήμερα έλειπε το ΚΚΟΕ από εκεί και η ελληνική λύση για του δικού τη λόγου και ο Βαρουφάκη επειδή λέ, ήταν βίντεο και δεν θα μπορούσε να του κάνει ερωτήσει. Λείπαν αυτοί οι τρει. Ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Πασόκ, Κινάλ δηλαδή, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Το πρωί, που δεν ξέρω όμω θα γίνει όλο αυτό, η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Το πρωινή εκπομπή του Σκάι πιάσαν το θέμα γιατί λείπει το ΚΚΟΕ. Yeah. Θα έλειπα από τη συνεδρίαση. Και ήταν και ο Πορτοσάλτε που είπε την άποψή του, θα την ακούσουμε. Άλλη και ο Μανώλη Καψή. Όλοι έχουν μία. Και ο... Ναι, μου, λογικό. Δεν, ε, καλό είναι αυτό που έχουν απόψει, άλλοι μόνο. Και ο Μανώλη Καψή. Ξεκινάμε με τον Άρη Πορτοσάλτε. Ε. Να βάλουμε έναν τίτλο έτσι, σε αυτά που θα πούμε, ότι σήμερα είναι η μέρα του πραγματικού ηθικού πλεονεκτήματο. Mm -hmm. Δηλαδή, Ο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι αυτό που λέμε το ηθικό πλεονέκτημα. Λεβαίως. Έτσι, σήμερα θα έχουμε στην Ελλάδα. Mm -hmm. σε σύνδεση με, την, με το Κίεβο το ηθικό πλεονέκιο, ούτε τα λατζή και η θεωρία mm -hmm. των δύο άκρων επιβεβαιώνεται σήμερα για, τράξη, γιατί υπάρχουν δυνή. κάποιοι που διαφωνούν ότι υπάρχει θεωρία των δύο άκρων αλλά λέω από το πρωί ώρα 7 και 1 για να το πάρουν τα τρόλια ότι υπάρχει θεωρία των δύο άκρων και επιβεβαιώνεται σήμερα θα λείπει από το Κοινοβούλιο και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ε, το, ο κόκκινος πουτινισμός mm -hmm. και ο, ε, το κόμμα του ε, το κόμμα των, ε, των το επιστολών του Ιησού τον, ε, ε, το οποίο θα είναι το μαύρο δηλαδή mm -hmm. είναι οι δύο πλευρές ο, του πουτινισμού. έτσι λοιπόν αυτά έλεγε ο Άρης είπε για κόκκινο πουτινισμό ε, είναι ωραίο να υπάρχουν απόψεις αλλά πρέπει οι απόψεις να βασίζονται σε κάτι λογικό που έχει υποθεί σε κάτι πραγματικό Το ΚΚΕ από την αρχή βγαίνει και λέει ότι είναι υπεριαλιστής ο Πούτιν, με την ξύλινη γλώσσα αυτό που η λέξη oh, αυτή. Όπως θα. το λέει, ναι, ναι, ναι. ναι. Είναι, δηλαδή είναι σαν τον Biden. Δηλαδή θέλουν να υπονοήσουν. Τους βάζει στην ίδια μοίρα. Ναι. Ότι είναι μια υπερρεαλιστική χώρα καπιταλισμό. Να υπονοήσουν σημαίνει... όχι ότι τι, ότι είναι κομμουνιστή και άρα. Δηλαδή να έχει και μια λογική συνέπεια αυτό όλο αυτό. Λέω. Άρα δηλαδή είναι κομμουνιστή ο Πούτιν και τον θέλουν, άρα στο που Γιατί ο Βελόπουλο έχει μιλήσει ανοιχτά υπέρ ναι. του Πούτιν. Ναι, παλιότερα τώρα ε, το έχει σπάσει. Το έχει σπάσει λίγο, γι' αυτό έλειπε όμω. Ναι, οκ. Okay. Αλλά υποτίθεται. Κάνεις κριτική κάπου και αν έχεις να πεις στο ΚΚΕ οποιοδήποτε από την άλλη οπτική μπορεί να του σουρει και να κάνει κριτική σε εκατομμύρια θέματα και στην καθημερινή δράση, στην ιστορία και και και. Ωραία είναι όλα αυτά ναι. θεμητά και πρέπει να γίνονται όπως και εμείς κάνουμε από εκεί είναι πολύ ωραίο αλλά επί και επί ψέματος, χάνεις εσύ το δίκιο σου που το λε. αυτό δεν, δεν έχει νόημα αυτό δηλαδή Και συνεχίζετε ένα... Δεν νομίζω ότι νοιάζει κάποιον, ούτε το Πορτοσάλτ τον ε, ίδιο, αν θα χάσει καξι. το δίκιο του ή αν τον παρεξηγήσουν ή αν οτιδήποτε. Okay. Δεν ξέρω τι το νοιάζει, δεν ο το μετά παίρνει το λόγο ο Μανόλης Καψής Τέλος. που ήταν εκεί Τέλος. στο πάνελ και ο Μανόλης Καψής. Εγώ αισθάνομαι ότι μα εκθέτουν σαν κοινωνία. Το γεγονό ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι το, το μόνο κοινοβούλιο στο οποίο θα μιλήσει ο πρόεδρο τη Ουκρανία και θα υπάρχουν κενά έδρανα, ε, αισθάνομαι ότι μα εκθέτουν σαν χώρα, σαν κοινωνία. Ε, για το ΚΚΟΕ, αντίθετα, δεν ξέρω πώ μπορεί να ερμηνεύσει κανένα το γεγονό ότι ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία και το ΚΚΟΕ κάνει διαδηλώσει εναντίον του ΝΑΤΟ. Ε, νομίζω ότι ώρες ώρες οι αντιδράσεις του κουκουέ χρήζουν ε, ψυχιάτρου, έτσι, είναι μονική διαταραχή λέγεται νομίζω. Ε, σε αυτή την περίπτωση πάντως που όλοι έχουμε συγκινηθεί και βλέπουμε τις εικόνες από την Πούτσα με τους νεκρούς στους δρόμους εκτελεσ... εκτελεσμένους από τους Ρώσους στρατιώτες, πραγματικά αισθάνομαι ότι ε, είναι ντροπή και εγώ αισθάνομαι ότι μας εκθέτει σαν κοινωνία η στάση του Κουκουέ. Ορίστε, mm -hmm. Να καταδικάσουμε το Κουκουέ γιατί εκδίδεται. Ο Μανώλη Καψή. Και εγώ, θα το έκοβα νωρίτερα που λέει: Εγώ αισθάνομαι. Ο Μανώλη Καψή αισθάνει okay. αυτό θα άφηνε. Ε, πάλι εδώ κάνει το ίδιο. Λέει ότι έγινε η εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία και το Κουκουέ έκανε εκδήλωση στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Να θυμίσω Κατά ότι. Στη Ρωσία ήταν. Στη Ρώσικη Πρεσβεία. Στη Ρώσικη, ήτανε και, και στην Αμερικάνικη. Ορθώ τάτα με κεφαλαία γιατί. Δεν γίνεται να τα διαχωρίσεις, η το ένα έχει προκαλέσει το άλλο. Δεν είναι ότι το ένα έχει προκαλέσει το άλλο. Δεν υπάρχει διαφορά στο ένα με το άλλο. Εντάξει, στο συγκεκριμένο πόλεμο εισέβαλε η Ρωσία. Αλλά ναι. η Ρωσία στο έχει πόλεμο, έχει ναι. ρυθμιστεί και έχει διακανονιστεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά... Είναι καθαρή η θέση του Κουκουέ για αυτά τα θέματα, αν κάποιο δεν το καταλαβαίνει και θεωρεί ότι είναι για ψυχιατρίο οι έχοντες νοημοσύνη νομίζω το πιάνω μέσος είναι πάρα πολύ εύκολο να το πιάσει και να το καταλάβεις Κύριε, και είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που έχουν νοημοσύνη και επί αυτού να κάνεις κριτική και να κάνεις κριτική, οκ okay. αλλά όμως αυτό το επιλεκτικό και όλο αυτό το κάνω κριτική πάνω σε σαθρό εντελώς έδαφος Υποτιμά τους ίδιου που κάνουν την κριτική. Δεν του νοιάζει πια αυτό, δεν καταλαβαίνω. Τι τους Νομίζει. νοιάζει. Νομίζει. Νομίζω Για το τους όνομα. Νοιάζει. Έχουν εξευτιλιστεί εδώ και πάρα πολύ νομίζω καιρό. Νομίζω, τους νοιάζει. Του νοιάζει, νομίζω. Χθε έγιναν και είχαμε απεργία. Χθε δεν ήμασταν εμεί εδώ γιατί είχαμε τη στάση εργασίας Είχε κόσμο κάτω στο κέντρο της Αθήνας Στη Θεσσαλονίκη γίνανε διάφορα εκεί παρατράγκουδα. Βγήκε και ένα σημερινό βίντεο. Μάλλον πήγανε κάποιοι από το πάμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκη. Έπεσε η αστυνομία, συνέλαβε 8-9 του προ Χτε όλο το βράδυ στην ασφάλεια Θεσσαλονίκη πήγαν στη στο δικαστήριο, αφέθηκαν ελεύθεροι, πήραν προθεσμία να γίνει η δίκη, ξέρω εγώ πότε θα γίνει. Ε, ε, με αρκετή βία έγινε όλο αυτό χτε. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιε εικόνε που είναι κάποια στελέχη εκεί του ΚΟΚΟΕ, κρατούνται στην νομική διεύθυνση Θεσσαλονίκη, είναι σαν αναπηρικό καροτσάκι προκειμένου να γίνουν εξετάσει. Στο νοσοκομείο του φορά χειροπέδε. Εντάξει. Τώρα, για να σηκωθεί από για... το καροτσάκι φύγει. Θα Άμα φύγε. το τσουλίσει την κάτη φορά Δεν, θα δεν είχε κάτη Ήταν, yeah. Ήταν ίσομα με εξωτερικά ιατρία Ήταν ίσωμα με χειροπέδες στα, στα ιατρία για να γίνει η εξέταση Με χειροπέδες το 2022 Όχι, Για στελέχη και... του Κουκουέ με τη φάτσα του καθαρή χωρί να κρύβονται καθόλου Και για πιο έγκλημα Και, στελέχη, και μέλη, μέλη τη κεντρική επιτροπής του Κουκουέ Ότι θα φεύγαν, θα λακίζαν ποιοι αυτοί Και τους είχαν έτσι και σήμερα βγήκε ένα άλλο βίντεο. Που είναι πάλι, πήγαν να πιάσουν εκεί στο λιμάνι. Είναι αστυνομικοί ματατζίτε, συνάδελφοί σου Μπαλούρδο. Ε, που χτυπάνε ένα αμάξι. Δεν έβγαινε από μέσα αυτό που ήταν. Σπάνε το παράθυρο, Κακό αμάξι. Σπάσαν το. Για να βγάλουν, να τραβήξουν έξω τον, τον τζάμπι. Και τον τράβηξαν έξω. Ε, όλα αυτά επειδή πήγαν κατά του νατοϊκού λιμανιού τη Θεσσαλονίκη και κατά του πολέμου. Ο, αυτή η αντίληψη κατά του πολέμου. Ο Μπαλούρδο δεν ξέρει. Ο Μπαλούρδο έχει εντολή. Σωστό. Τους μαζεύεις, τους χτυπάς ε, και μαλαώνεις τα αυτοκίνητα. Ναι, σωστό. Οκ. Okay. Εντάξει λοιπόν. Ε, και χτες δεν γλίτωσαν και δημοσιογράφοι. Ε, γιατί κυνήγησαν οι αστυνομικές, μα βλέπουν και δημοσιογράφου τώρα εκεί μέσα σε όλα αυτά. Δεν ναι, είναι ναι, καλά, δε, Γιατί φαίνονται όλα αυτά, τα τραβάνε βίντεο, ναι, τα χειριντά πλέον κοινήτρο, όλοι. Το δημοσιογράφος του ριζοσπάστη. Και... Θα τον ακούσουμε τώρα. δημοσιογράφος είμαι! Δημοσιογράφος είμαι! Είμαι δημοσιογράφος στο Ριζοσπάστη Αυτή γιατί με σιλανβάνεις; Άφησέ μου τα χέρια. Γιατί; Γιατί με σιλανβάνεις; Γιατί με σιλανβάνεις; Γιατί με σιλανβάνεις; Πάصه το κινητό μου. Εσύ το κινητό μου. Αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ ωραία συνέβησαν χθε στην ε, Θεσσαλονίκη. Να μην φύγουμε λίγο από τον Ζελένσκι, γιατί βλέπω και μηνύματα ακροατών εδώ που λένε γιατί είναι ένα πρόεδρο μια χώρα που δέχεται επίθεση. Προφανώ είναι πρόεδρο εκλεγμένο, ναι, μια χώρα που δέχεται επίθεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τον κρίνουμε για κάποια θέματα που συμβαίνουν στην ίδια τη χώρα που συνέβαιναν και πριν γίνει η επίθεση τη Ρωσία. Mm. Και πριν εισβάλλει και κατακριουργήσει αυτή τη χώρα η Ρωσία. Και ματοκυλήσει και σκοτώσει και γκρεμίσει πόλει και το λαό. Για τα τάγματα του Αζόφη υπήρχαν και πριν. Και όχι, μόνο, όχι μόνο αυτό. Επειδή έχει γίνει μια καταγραφή, έχει περάσει νόμος από αποκομμουνιστικοποίηση mm. στην Ουκρανία. Οκ, okay, κάποιοι αυτό θα το θεωρούν λογικό, αλλά μπορούμε κι εμεί να μην το θεωρούμε λογικό ναι. και να μην θεωρούμε πολύ δημοκρατικό ένα καθεστώ που κάνει τέτοια. Έχουν τεθεί εκτό νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανία, αλλά ακόμη και τα σύμβολα. Είναι απαγορευμένο το σφυροδρέπανο, το αστέρι. Ωραία. Ο, η σημαία και ο ύμνος τη Σοβιετικής Ένωση. Καλά μέχρι τώρα. Είναι απαγορευμένα αυτά. Μνημεία, εικόνε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ονόματα πόλεων και χωριών. Κύο, το όνειρο του Άδωνη και του Βορρήδη. Γιατί δεν πάνε εκεί. Πραγματικά. Ήρθε ο Ζελένσκι εδώ με, Ζελένες, με τα φασιστάκια του. Το 2016 είχαν καταμετρηθεί 51.493 οδοί και 987 πόλει και χωριά που είχαν μετονομαστεί. Α, ε, τι να θυμίζουμε τώρα. Το... Η Σοβιετία θέλετε. Πραγματικά. Αλλάξανε σε όλου του δρόμου. Τα, τα κτίρια ονόματα. που χτίστηκαν επί Σοβιετική, γκρεμίσαν, τα γκρεμίσανε, τα ντίσανε από πάνω με γευσανίδα. Και 2.350 μνημεία τη Σοβιετική εποχή είχαν αφαιρεθεί, ξυλώθηκαν όλα. Ως, πού τα πήγαν. Να μην θυμίζει τίποτα, θα σου πω. Ένα, ένα, ένα που έμεινε ήταν το άγαλμα του Λέννη στην Οδυσσό. Mm. Μετατράπηκε, κάπω κάνανε και μια κατασκευή, σε άγαλμα του. Μετατράπηκε. Ναι, το μετατράπηκε, Σε αφήνω λίγο μπάσκε το άγαλμα του Λένιν. Ο Όρχολ το κάνανε. Όχι, ολίχρωμο, όχι. Άλλο. Πιανό του Λένιν θα τον πόλεμο των άστρων για να καταλάβει την αισθητική των Ay, ανθρώπων. είναι εύκολο, όμως, όχι, όχι, αυτό ε... είναι, το 15, λάθα, είναι αυτό μια... το 15 Είναι μια εύκολη μετατροπή αυτή. Ναι, το ναι, ναι, ναι, ναι. Α, ο Darth Βέιντερ είναι ο Λένιν. Γιατί Ποιο είναι ο Βέιντερ. Ο Λένιν τελικά. Μετέτρεψαν το άγαλμα του Λέν για να καταλάβει την αισθητική τώρα από μια ταινία. Δηλαδή βάλουν έξεξαν... τον ήρω τη ταινία. Φαντάζομαι, ναι. Oh, Πώ δεν βάλαν το μάμρα, τον παντοτινό, στην Κρακοβία. Πού εύκολο. Όταν είχα πάει στην Κρακοβία παλιά, που και το στρατόπεδο παλιά, πριν κάποια χρόνια του Άζουιτ, παραδίπλα, υπήρχε μια πλατεία Στάλιν. Ναι. Okay, Οκ, καθεστώ σοβιετικό κτλ. Όταν ήρθε η ελευθερία στην Πολωνία. Να. Τη μετονόμασαν την πλατεία Στάλιν, σαν ένα προάσκελο. Πώ την είπανε. Όχι, Τρατβέτρ, φαντάζομαι. Όχι, Ρόναλτ Ρίγκαν. Λογικό. Θέλω να πω ότι θα μπορούσα, εμείς εδώ βέβαια έχουμε το άγαλμα του προέδρου εδώ που το ρίχνουμε συνέχεια. Τι το ρίχνουμε τη συνέχεια, δεν κόβοταν το πόδι. Του γκρεμίσαμε, ναι. Τι το γκρεμίσαμε, δεν γκρεμίστηκε. Το έχουν ρίξει τρεις τέσσερις φορές το άγαλμα. Του τρούμα. Το ναι. Το ε... κόβανε τον τροχό μου και δεν πήγαινε Και Έχουμε αναγκάσει άγαλμα... καλώς να κάνει την καρατιά στον Έχουμε... βομπάτσο Νομίζω ότι η Αμερική δεν έχει Έχουμε άγαλμα αυτού που έριξε τις ατομικές βόμβες Για να ξέρουμε oh. πόσο δουλοπρεπής Είναι η πολιτική τάξη που έχει κυβερνήσει από τότε Στην, στην Κρακοβία λοιπόν Άξι, Στην Πολωνία θα δηλαδή, Η δεύτερη πόλη της Πολωνίας Την ονόμασαν Ρόλανδ Ρίγκαν Το πιο γελίο πρόεδρο που έχει περάσει. Νήπω για το ταλέντο το ηθο, το, το στην ηθοποιία, Ίσως Όχι για, για το αυτό Προ, Έτσι λοιπόν τώρα εδώ και αυτοί οι βάλανε εκεί τον πόλεμο των Άστρων. Ε, υπάρχουν επίσης καταγγελίες Βάλανε και το... τα άλλα γάλματα γύρω, γύρω τα έχουν. <laughs> αφού περισέψαν, τα βάλουν Μπορείς, τα αποθήκη. ο Ο ΑΣΕ ο, ίδιος, ο Ε, καταστρατηγούν οι νόμοι τη Ουκρανίας που έχουν φτιάξει από το 14 και μετά καταστρατηγούν την ελευθερία του τύπου στην Ουκρανία. Επίση έχουν ανακηρύξει το Ζαριανόπουλο, στέλνω του Κουκέ, το Μαγκανά στέλεγω του Κουκέ και το Λαμπρούλη, τώρα αντιπρόεδρο της τη Βουλή, τότε Ευρωβουλευτή ω άτομα ανεπιθύμητα στην Ουκρανία ένα από του λόγου του Κουκέ δεν πήγε πει σήμερα, το έχει εξηγήσει πολλέ φορέ. Και υπάρχει δημερή, άριστη συνεργασία μεταξύ Ζελέσκι και Ερντογάν. Και έρθουν, φάνηκε βεβαίω και στη Βουλή. Αυτή είναι κάποιοι από του λόγου για του οποίου δεν νιώθουμε υπερήφανοι που ήρθε ο Ζελένσκι σήμερα στη Βουλή, το ακριβώ αντίθετο. Είδαμε και τον Αζόφ, νιώθουμε και ντροπή. Και δεν το χειροκροτάμε. Επίσης, όχι δεν το, το, το χειροκροτάμε, καθε... Με τίποτα. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Προφανώ αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό, όσο στο λαό. Στον λαό. Όμως, όσο όχι πέρα. Πέρα. τώρα στα παιχνίδια του κάθε ακροδεξιού... του, Και τώρα έχουμε όλα αυτά και το παίζει και ήρωας, ο στο ο Και σπάει και τη φωνή. Είδα κάποια σπότ, έβλεπα προχθέ που είχε κάνει πικάζα από κάτω. Ο Ζελέντ, και με φωνή βραχνή και μπάσα. Ναι, ναι, Η χώρα σε. μου καταστρέφεται και τα λοιπά. Πάνω σε. Ξαναλέμε, σε. Συγγνώμη, πραγματικά... συγγνώμη. Ο πρόεδρο συγκινήθηκε τη Βουλή. Ο Τσίπηση. Εντάξει, κάπου εκεί. Του αζωφίτε του Τασούλα. Έχει κάνει πάρα, κάτι δηλώσει ο Τασούλα, σαν βουλευτή παλιά. Ναι. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσει το πρώτο μέρο. Χριστίνα Γκελάκι θα τι βάλει τώρα και συνεχίζουμε σε λίγο εδώ είμαστε. Εδώ, Ελληνοφρένια. Τη Πέμπτη. Τη Πέμπτη, όποιοι δεν καταλάβαραν Της και έχουμε, είμαστε λίγο. Πριν πάμε, έχουμε μια τηλεφωνία. δεν έχουμε. Με ένα ταρύφα γιατί έχουν εκλογέ οι Τάνοκ. θα δώσουμε προσκλήσει. Τώρα θα δώσουμε προσκλήσει. Τώρα θα, θα δώσουμε προσκλήσει. Γιατί έχουμε προσκλήσει. Λοιπόν, γιατί έχουμε ζήτω το πένθο παράταση παραστάσεων. Τελειώναμε το Σάββατο το προηγούμενο. Όμω πήραμε παράταση γιατί δεν χώρεσε ο κόσμο όλο. Και έχουμε παράταση μέχρι αυτό το Σάββατο και το επόμενο. Μέχρι του Λαζάρου δηλαδή. Οπότε οι δύο. Όχι, οι τρει. Πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 2 10 80 8, 80 θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση. Ζήτω το πένθο, τσολιάσεν δε τσολιά τρίτη δόση, ναι. στο Σταυρό του Νότου αυτό το Σάββατο. Αναμνηστική. Η αναμνηστική. Και είναι η Ελένη Τάγκα έξω που και τα καταφέραμε. Και είναι η Ελένη και αυτά. θα μα φέρει του νικητέ μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που θα λοιπόν, έχουμε. Λοιπόν, οι ταρίφες έχουν εκλογέ. Αύριο, Σάββατο και Κυριακή. Ραντεβού στα Ταρυφάδικα. Στα Ταρυφάδικα. Έχουμε τον Παναγιώτη Μαυρί και επικεφαλή τη Ενωτική Προοδευτική Συνεργασία. Έλα Παναγιώτη. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται. Καλό μεσημέρι. Έχετε εκλογές. Αλλά θα ήθελα να πω στον Αποστόλη. Ναι. Πότε θα κάνει μια παράσταση για τους ταξιτζίδες. Μόνο. Ναι. Για τους ταξιτζίδες και για όλο τον λαό. Δηλαδή θα έχει αλλά, μόνο είστε, ταξιτζίδες είστε, η ναι, παράσταση ναι, αυτή. Θέλω ναι. να ξέρω. Ναι. Να κάνω παιδιά να κάνω. Μόνο ταξιτζίδες θα έχει παράσταση. Ναι ναι, να, ναι να, να, να είναι μόνο τα Όχι. Τα ρύφες. Τα μόνο. Να βάλω πίβαινο Ναι, ναι, εντάξει. Πανεπιστήμιο, αμφιθέατρο, κανονικό. Σύγκλητο, αυτό θα είναι σύγκλητο. Ναι, ναι, ναι. Θα το κάνουμε μια χαρά μεγάλη χαρά. Γιατί είσαστε αγαπητό κοινό έτσι κι αλλιώ και είστε από τα φανατικά κοινά τη Ελληνοφρένεια χρόνια τώρα, οπότε χρωστάμε κι εμεί κάτι. Ε, μια παράσταση δεν είναι κάτι πολύ με το κάνουμε. Εμεί δεν το θεωρούμε ότι χρωστάτε. Όχι με την ανταλλακτική. Όχι με την ανταλλακτική και δική μα. Όχι με την ανταλακτική αξία και εμεί σα νιώθουμε συντρόφου, γιατί ό,τι γίνε μα Ειδοποιούν, έχουμε μια σχέση πολύ καλή που έχει οικοδομηθεί χρόνια τώρα. Ναι, Οπότε βέβαια. έχετε εκλογέ. Ναι, βέβαια. Εδώ στο ΣΑΤΑ στην Αθήνα. Ή γίνονται στο εκθεσιακό κέντρο του περιστερίου, εδώ που γίνονται οι εμβολιασμοί. Είναι μαζί. δίπλα από το μετρό τη Αθθθούπολη. Ξεκινάνε από αύριο 8 το πρωί με 8 το βράδυ, μέχρι και την Κυριακή. Και καλούνται όλοι οι συνάδελφοι, γιατί είναι πολύ κρίσιμε οι εκλογέ με την έννοια ότι. Τα προβλήματα έχουν ισορρευτεί τόσο πολύ. Για πε κάποια, το... για, ειδικά, μην πει τα γενικά που τα περνάμε όλοι λίγο πολύ, ειδικά για του oh, ταξιτζήδε, γιατί ξαναβλέπω είχομαι... τι πιάτσε πάλι να γεμίζουν σιγά-σιγά. Ναι, οι πιάτσε γεμίζουν γιατί δεν μπορεί να κάνει ελεύθερα να πηγαίνει στον δρόμο, άγιο, γιατί και πετρέλαιο. Το πετρέλαιο έχει φτάσει στα ύψη, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τα αποκλείσουμε. Πόσο θε τη μέρα για να γεμίσει ένα τεπόζιμο πετρέλαιο. Να, να σα πω. Ότι είναι γύρω στα 10 με 12 την ημέρα παραπάνω. Δηλαδή πόσο, ε, πόσο κάθε ήταν. μέρα γεμίζατε, Κάθε μέρα αλλά πρώτα έκανε σε κανένα χιλιόμετρο, έτσι, γιατί σου κόστησε 9 λεπτά το χιλιόμετρο. Παράδειγμα, ναι. τώρα έχει πάει 18 λεπτά. Διπλάσια περίπου. τιμή, έχει ανέβει τόσο πολύ γιατί ανεβαίνει. Όπω ανεβαίνει η διεθνή τιμή, ανεβαίνει και ο ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ και όλα. Οπότε Έτσι. ένα θέμα τεράστιο, μπορεί να το καταλάβει ο καθένας αυτό και από τα δικά μας τα αυτοκίνητα, είναι το καύσιμο σας. Το βασικότερο, γιατί ταυτόχρονα έχουμε μείωση τις δουλειάς μας. Το κίνησης, πλέπετε, Γιατί ο κόσμος έχει μειωθεί τα εισοδήματά του και έχει δυσκολίες και προβλήματα. Αφού εμεί έχουμε προβλήματα και δυσκολίες, το υπόλοιπος λαός που δουλευάζεται, Ένα θέμα άρα ο είναι ο... το καύσιμο. Το ο... Άλλο θέμα. Οπότε με έναν τρόπο κάπως μειώνεται και το ψάρεμα των πελατών από το δρόμο. Από το πεζοδρόμιο. Όχι, πιο ψάρεμα πελατών δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει στη γύρα για να. Όχι, στο... να γυρίζει με τα μάξι Αυτό και να. Αυτό λέω καίει. που γιόρουν τα παλιότερα όπω. Ε... Μόνο από πιάτσα. Ή κυρίω από πιάτσα. Ή άμα τύχει εμείς, να επιστρέψει από τι εφαρμογέ. Ναι, ναι. Αλλά κοιτάξτε να τώρα. Υπάρχουν δυσκολίε. Μια καλή περίπτωση για να εξυπηρετεί τον κόσμο είναι τα ταξί. Που μπορεί να πάρει ανά πάσα στιγμή ναι. και σε το πολύ 10 λεπτά να είναι απ' έξω και να σε πάει όπου θέλει, απ' έξω του σπίτι σου. Αυτή είναι μια μορφή καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Φαντάζομαι όμως, και, όμως και για εσά εξυπηρέτησης... αυτό. Ε? Και για εσά φαντάζομαι αυτό, γιατί πα στοχευμένα. Δεν πας... Ναι, πα στοχευμένα, σάχνορα. εξυπηρετεί το κόσμο, προσπαθεί να κάνει καλύτερη εξυπηρέτηση και για μα. Είναι λιγότερο κόστο στη λειτουργία του αυτοκινήτου. Είναι πολύπλευρο. Δηλαδή και η βοήθεια είναι και προ εμά και προ τον υπόλοιπο κόσμο. Επίση θέλω να πω, να για πω τα κάτι. Να πω κάτι εδώ, Μισό Παναγιώτη. Ε, σου μιλάω στον Ενικό, γιατί σε ξέρουμε χρόνια κτλ. Ναι, ναι. Ε, δε, θα σα δώσει, είπε τον Απρίλιο-Μάιο, 200 ευρώ. Καλά θυμάμαι το ποσό, η κυβέρνηση. Ναι, η απόβαση του είναι 200 ευρώ. Καταρχά, μα λέει. Τι για 10 σημαίνει 10 αυτό λεπτά. για εσά, Να σας σα πω 15 λεπτά στην Ατλία για όλα τα αυτοκίνητα ε, οριζόντια. Για όλα τα αυτοκίνητα εννοώ και για τα γεωταχή και για τα ταξί. Ναι. Και για τα φορτηγά και για τα υπεραστικά. Και δει, μα δίνει 200 ευρώ επιδότηση ειδικού σκοπού έτσι, να μα καλύψει, λέει, τι απώλειε από τα πετρέλαια. Από οι απώλειε του πετρελαίου για μα είναι γύρω στα 4 ευρώ το μήνα. Τρει μήνε είναι. 1200, α, αυτά τα 200, τα, ένα μαζί. τα 200 είναι για δύο μήνε, είπε Απρίλ, Μάρτι. Όχι. Με Απρίλη, 200, δεν ναι, τα οποία πότε θα τα πάρετε, Τα πάρουμε τον Απρίλη. Τέλο Απρίλη, α πούμε. Αυτό αφορά τον Μάρτιο και τον Απρίλη ουσιαστικά που έχει ξεκινήσει ο πόλεμο. Ναι, 100 και έχει... 100, 200. Τώρα ναι. δεν είναι τώρα. Τα λεφτά αυτά δεν φτάνουν δε, για τίποτα. Δεν φτάνουν. Εμεί 200 έχουμε παραπάνω. Άμα τα βάλετε σε 15η έχουμε πάνω από 200 ευρώ παραπάνω από αυτά που. Σοδεύαμε και καίγαμε. Ναι. Λοιπόν, έτσι εδώ κερδίζει η κυβέρνηση από αυτή την άπτυση. Κερδίζουν και οι κερδοσκόποι, οι εταιρείε. Θε να χάνανε. Κερδίσαν, φαντάζεσαι μία, φαντάζεσαι μία. να ζούσαμε σε μια ζωή και κοινωνία που θα λέγαμε: χάσαν οι εταιρείε. Και κερδίσαν ταξιτζίδε, α πούμε. Και κερδί... κερδίσαν ο λαό. Φαντάζεσαι να έλεγε το ανάποδο. Ναι, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό Εκτό από τα καύσιμα που είναι τρελό έξοδο και φοβερό θέμα. Άλλο θέμα για του ταρύφε. Πότε, μέχρι πότε πρέπει να γίνει αυτό, Αυτό είναι μέχρι τέλο του χρόνου. Πρέπει να αντικατασταθούν τα, αυτοκίνητα τα παλιότερα αυτοκίνητα. <στοκίνητα> Ποια μέχρι Ποια χρονιά σου λέει, Ναι, μέχρι τέλο 22, 18 ετών. <στοκίνητα> τα παλιά. Τη παλαιότητα. <στοκίνητα> ναι, παλαιότητα, ναι. ναι. Εμεί, κοιτάξτε, ναι, δεν θέλουμε παλιά αυτοκίνητα. Θέλουμε. Αυτό Αλλά σημαίνει όμω ένα επιπλέον. Δεν δίνει επιδότηση γι' αυτό. Όχι, δίνει μόνο στα ηλεκτρικά και στα ηλεκτρικά εδώ, είναι αντιεπαγγελματικά, δεν είναι τα αυτοκίνητα. Σε υποχρεώνει και σε ένα που έχει πετρέλαιο ή κάποιον άλλο να αντικαταστήσεις μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη το αυτοκίνητο, ό, χωρίς να του δίνει επιδότηση. Μπορείς να του δίνει επιδότηση. Αυτό είναι τεράστιο έξοδο, <χρεώνει> δεν είναι. Και, ε, όταν είναι δύο-τρία χρόνια χωρίς μεροκάματο είμαστε με το ζόρι... Μα και με μεροκάματο και... να είσαι, είναι <χρεώνει> ένα πο Στοιχίζει κάποιε χιλιάδε ευρώ το έργο το Τουλάχιστον τα μεταχειρισμένα και, 30, και 25 και 30 τα καινούργια. Που σημαίνει Αλλά με δόσει θέμα... ένα φέση επιπλέον στο, στο Μηνιάτικο. Ναι, όπω καταλαβαίνετε, δεν μπορεί ο σήμερα να το κάνει αυτό. Όταν δεν μπορεί να, να καλύψει τα έξοδα τα βασικά τη οικογένειά του και βέβαια τα έξοδα του αυτοκινήτου. Και ένα τρίτο θέμα, πες, έτσι πολύ σημαντικό να μείνουμε στα τρία σημαντικότερα, πρέπει να το κάψουμε. Η, η φορολογία είναι πολλά. Είναι και η ασφάλεια του αυτοκινήτου, ξέρετε ότι εμεί πληρώνουμε ασφάλεια 1100 το, μήνα, το χρόνο. Μισό λεπτό, Παναγιώτη. Να μην παίρνουν άλλο οι ακροατέ, έχουμε βγει του τρει. Για να μην ενοχλούμε έξω το τηλεφωνικό κέντρο, Στον θα του πούμε μόλι τελειώσουμε τα τα με τη συνομιλία. Να. Μην μπαίνετε άλλο για το Σταυροτουνού. Για συνέχιση, Παναγιώτη. Λέω ότι εμεί πληρώνουμε 1100, 1100 το χρόνο ασφάλεια αυτοκινήτου. Ναι. Έτσι. Όταν τα Αγιώτα δίνουν 150, 100 μέχρι 200, 200, έτσι. Δε, Θεωρείτε επαγγελματικό είναι... γι' αυτό Ναι γιατί εμείς υποχρεούμαστε Να παίρνουμε αυτή την ασφάλεια Έτσι Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά Και πάνω εκεί κάποιοι κερδίζουν Γι' αυτό λοιπόν σηκέρωμα, και για άλλους τόσους λόγους ε, Εσείς σε συγκεκριμένης αντίληψη συνδικαλιστή, Έχετε παράταξη ε? Και ζητάτε προφανώ την ψήφο των συναδέλφων σα. Ε... Είναι πολλά τα ζητήματα, θύμιο με τον Ενικό που ναι. εγώ επιτρέπεις και εγώ να σου μιλάω, ναι, θέλω λίμον. να σου πω ότι είναι πολλά τα ζητήματα. Δηλαδή το ζήτημα της φορολογίας μας είναι εξωτοτική, Δηλαδή από το ένα ευρώ μας ξεκινάει και αν έχει 10.000 εισόδημα, δηλώσει είναι 4-5.000 φόρος, Δηλαδή ποιος σου μένει για να ζήσεις. Ναι. Πώς να ζήσεις. Και σου και από την άλλη το ρεύμα... Τρει φορέ σε πάνω. Κατά του καρμάκτρε και δεν μπορούν να η γυναίκα Αυτό Στο για το σπιτιού, γιατί και του σπιτιού ανοιχτά και του σπιτιού, δεν είναι το απόλυτο διέξοδο. Προφανώ εμά... έχετε και σπίτια και οι οικογένειε και φροντιστήρια έτ, και ρεύματα και δεν το συζητώ. Υπάρχουν πάρα πολλά τα προβλήματα, τα οποία εξοικωθεί. Υπάρχει μια διοίκηση εδώ η οποία είναι ξεπουλημένη στην κυριολεξία δηλαδή. Λέει, ναι σε όλα και για το διακοσάρια και για τα κάψιμα δεν διαματίζεται. Αυτή η διοίκηση δεν μπορεί να συνεχιστεί να υπάρχει όταν ετοιμάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρει στα κράτη-μέλη υπό την υποχρεωτικότητα ότι τα ταξί και τα γιοταχή ενοικιαζόμενα θα είναι ίσα, θα δουλεύουν ισότιμα. Δεν γίνεται. Αυτό είναι κλοπή ληστεία. Οπότε τρεις Μετά μέρες εκλογές, έχουν. τρεις μέρες εκλογές, Εμείς ας εκφραστούν, μέρες από ας μιλήσουν, ας Μεύτερη δείξουν. Κυριακή. Παλεύουμε να φτιάξουμε ένα σάτα που θα Υπηρετεί τον αυταπασχολούμενο στο ταξί και όχι του μαντράδε και του αε... επενδυτέ που υπάρχουν στο επάγγελμα εδώ. Μακάρι να καταφέρετε κάτι. Πρέπει να είναι ένα τέτοιο σωματείο και οι συνάδελφοι πρέπει να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια γιατί η ενωτική προεκτική συνεργασία πάντα ήταν μπροστά στου αγώνε και εσεί το ξέρετε. Το ξέρουμε γιατί Έτσι, τα λέμε, την κινητοποιήσει και... σα, τι αναφέρουμε συνεχώ. Αποστόλη και νομίζω ότι θα πρέπει να. να έρθουν οι συνάδελφοι και να μην κάτσουν στο σπίτι ή στην πιάτσα να έρθουν να συμμετέχουν και πολύ λίγα για να ψηφίσουν είναι μια ευκαιρία να φτιάξουν το σάρτα που θέλουμε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη. Καλή να επιτυχία. Καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλά. Μαυρίκης, από την Ενωτική Προοδευτική Συνεργασία, αγωνίζονται οι άνθρωποι και εκεί και ψηφίζουν όλοι ταξιτζίδε. Αν εξαρτήτω τι θα ψηφίσει τώρα αύριο, ότι θέλει να ψηφίσει καθένα, να πάνε. Η συμμετοχή είναι το ε, βασικό. Το βασικότερο. Και α βγει, ψηφι, ας ας βγει φύγει, η Α βγει ότι είναι τάξη. να βγει, ρε παιδί μου, και μετά θα, θα, θα, θα, θα δώσουν μάχη, θα πιέζουν οι από εδώ παρατάξει πιο πολύ, οι άλλε θα είναι πιο ενδοτικέ. Αυτά συμβαίνουν. Να πάνε να ψηφίσουν. Σε όλου του χώρου, όχι μόνο ταξιτζίδε. Καλό είναι να συμμετέχουν. Όπου, να συμμετοχή, να άποψη, όπου, όπου να υπάρχει συμμετοχή, όπου υπάρχει σωματείο. Αφήνουν βασικά στη ζωή Hey, και <laughs> πολλά. Ε, και ήταν ένα όπως, η Κόσκο. Yeah. Δεν γίνονται έτσι. Τίποτα δεν αυτό το κλασικό και ξύλινο αυτό σύνθημα, τόσο αληθινό όμω. Τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα κατακτιόνται. Λοιπόν, έχουμε και άλλη επιλογή. Αν θέλουμε να τώρα στι εκλογέ που θα γίνουν. Σε εκλογέ τη βουλευτικές και, Όχι, όχι, δεν Τι βουλευτικέ φτιάχτηκε το κόμμα. Αν επέστρεψε. Να πούμε του νικητέ πρώτα. Λοιπόν, οι νικητέ για την παράσταση μεθαύριο είναι η Μαρία Γιώργο ο Χρήστο Παπαδήμας και ο Στέλιος Μελικόκη. Κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση θεάματο στο Σταυρό του Νότου Πλά στην παράσταση. Ζήτω, και το, ακροάματος. Πένθος. Και ακροάματος. Ε, ζήτω το πένθος Τσολιάσεν δε τσολιαμπάντ. Το ερχόμενο Σάββατο, πρώτη-τελευταία παράσταση. Κρατήσει κάντε στο βήβα.gr. Και αυτά τα, θα τα ναι, το Ναι, και κατά τι 9.30 να ξεκινήσουν. Γιατί γίνονται οι έλεγχοι. 10 ξεκινάει η παράσταση. Αυτά, αυτά λοιπόν. Φτιάχτηκε κόμμα καινούριο. Μάλλον <σοσίλου> πλατφόρμα έχουμε. για να γίνει κόμμα είναι ο Μπογδάνο, ο Τζίμερο και ο Φαϊλο Κρανιδιώτης Κρίμα. έχασε το ραδιόφωνο, όμω κερδίζει κοινωνία. Ναι, αυτό εγώ το θεωρώ σημαντικότερο. Χάσαμε ένα καλό συνάδελφο. Αλλά θα αποκτήσουμε έναν καλό πολιτικό. Δεν ξέρω. Μίλησε προχθέ. Τον έχουμε. Μίλησε προχθέ, λοιπόν, παρουσίασε την πλατφόρμα. Το σλόγγαν είναι «Ελλάδα ξανά». Και έκλεινα λέγοντας ότι χρειάζεται ένα ακόμα αντάρτικο. Εδώ θα πρέπει να παίξουμε όπως πάντα ξέραν να παίζουν οι Έλληνες. Με ταμπούρια και με πυρβολικά. Με ορινές πυροβολαρχίες Σνάιντερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και έτσι να τους κυκλώσουμε ούτως ώστε όταν έρθει η ώρα να γίνουν οι εκλογές. Που μην ακούτε, μπορεί και να μην αργήσουν Γι' αυτό πρέπει όλοι να βιαστούμε Να νιώσουν τη μεγάλη έκπληξη Λέει εδώ, κόμμα αντάρτικο, πυροβολαρχίε και όλα αυτά. παιδιά, τι, θα, τι έχουμε. Θα αντιθούν και γερμανό, λάθο, τσιολιάδε. Τσιολιάδε, σκέτο, τσιολιάδε. Να έρθουν να κάνουν παράσταση. Αχ, να δω τον Τζίμερο, τσιολιά. Το, <laughs> το φαϊλοκρανιδιό. Δεν έχω ωραία στο φαϊλοκρανιδιό. Δεν θέλω τέτοια. Αυτά είναι. Φατσέιν, <Same>, Είναι Πολιτικά <Same>. του κρίνουμε. Πολιτικά. Με πολιτικέ απόψει. Ποια είναι η πολιτική άποψη, Το πατρί, θρησκεία, οικογένεια. Θα πούμε και στην πορεία. Ότι οι πρώην κομμουνιστικέ χώρε μα δίνουν ουσιαστικά μαθήματα πλέον δημοκρατία, φιλελευθερισμού, ελευθερία τη αγορά και οικονομική ελευθερία. Και μου έλεγε ένα φίλο, μήπω έπρεπε να έχει χαθεί ο εμφύλιο να έχουμε περάσει κι εμεί τα 50 χρόνια τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Πολωνία. Όχι, διότι η Ελλάδα θα είχε σύνορα στη Λαμία. Πρέπει με επιμονή να διεκδικούμε τιμή και αναγνώριση. Σε εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν για να είναι με όλα αυτά τα προβλήματα η πατρίδα μας σήμερα ακέραια. Είχα προετοιμάσει μια ομιλία από κειμένου. Αγάπη μου την άφησα τελευταία στιγμή στο κομοδίνο. Σήμερα το πατρίς θρησκεία οικογένεια δεν είναι απλά ένα σύνθημα. Ε, το αγάπη μου απευθύνεται όχι στο Σάνο Τζίμινο. Είναι, στο, είναι στο... η σύζυγος κάτω. Α. Ξέχασε την ομιλία στο Κομωδίνο. Με καλά στο πω κρεβάτι, την έχεις, τον έπινε, τον ίπνο, την Δεν ξέρω, την Άλλα κάνουν κόσμο στο κρεβάτι. Δεν πειράζει, εδώ έχει κόμμα. Κοιμάται, κλάνε, ροχαλίζει. Νό, εδώ... δεν, δεν κάνει. Ομιλία εδώ είχαμε. Την ομιλία. Είχαμε ομιλία, είχαμε ομιλία. Επί του κρεβατέω. Ναι, και το σημαντικό είναι εδώ Το ότι η πατρίστρη οικογένεια. Φαντάζει την γιατί την ξέχασα πάνω στο πληθυσμό. Πριν συνεχίσουμε με τον Μπογδάνο. Ιστοκαθανάκι <σχ> δίπλα. Σου λέω κάτι, ποιο μπορεί να το έχει πει. Μεγάλο λάθο η ομιλία στρατιώτη από το τάγμα Αζόφ στη Βουλή. Ποιο το είπε, ποιο έκανε δήλωση πριν λίγο. Ο Άδονη Αντώνη Σαμαρά. Ah, ο Αντώνης άμα σαμα... Τι τι έγινε θα πάει στον Καταλαβαίνουν όλοι δεν θα πάει. Το αντίθετο λέει oh. Ότι είναι για το ξεφτιλίκι αυτό που έκανε πριν oh, okay, no, διαχωρίζει η, η, κυβέρνηση. η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Βουλής Εκτονέσω πια oh. Τεράστιο θέμα Να μιλάνε οι, οι φασίστες από το βίντεο και να χειροκροτούν και να συγκιντείται και ο Τασούλας. Ο Μιχάλης, γιατί έχω και έναν φίλο λάθος, ο Αποστόλης, ο, ο Κώστας ο Κώστας, Κώστας, θα σου πω γιατί Ναι, Μιχάλης έχω... είναι ο φίλος Μιχάλης Ξέρω. είναι ο φίλος από την Λιούπολη, Σιριζέος και μου στέλνει μήνυμα και οπότε λέει όποτε λέτε Τασούλας να λέτε Κώστας. Mm. Και μπερδεύτηκα γιατί για πολλούς λόγους Λοιπόν, συνεχίζουμε με έναν Ότι πέρα από φίλος, α πούμε, τον ξέρει και όσοι ξέρουν και τον πρόεδρο τη Βουλή. Ήταν, Ήταν εσωτερικό αστείο. Εσωτερικό ηλιοπολίτικο αστείο. Χιούμορ στην ηλιοπολιτική. Τι να κάνουμε. Ο Πέμπτη. Ο Μπογδάνο, λοιπόν, αφού είπα αυτά τα πατρίστα θρησκεία, οικογένεια ξέχασα αγάπη μου, την ομιλία κτλ. Μίλησε για το πώ έγινε επιστήμονα. Εγώ νόμιζα ότι θα είναι... την έστελνε εκείνη την ώρα. Όχι, όχι, όχι. Ο, Τι... ο Μπογδάνο τα... είναι επιστήμονα. Ναι. Τι επιστήμη έχει ο, ο, ο, ο πέρας πέρας... Είναι όχι όχι Είναι επιστήμονας και θα μάθουμε τώρα Το είπε στην ομιλία δεν το ναι. έχουμε μοντάρει Πώς ακριβώς έγινε επιστήμονας Ξεκίνησα την ακαδημαϊκή μου πορεία <στηνική> Από το Πάντιο Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Τη μητέρα του μεταμοντερνισμού Τη μήτρα του uh, postmodern στην Ελλάδα Της λεγόμενης αποδόμησης Το πήραμε άριστα επειδή Ούτε οι καθηγητές μου δεν καταλάβαιναν ότι έγραφα τέτοιες ασυναρτησίες που ουσιαστικά τους δούλευα. Δεν ήταν επιστημονικό αυτό το πράγμα. Συγγνώμη <συγνώμη> <συγνώμη> από τους δασκάλους μου που το λέω αυτό και συγνώμη και από τους καθηγητές μου αλλά όταν ξεκίναγα ότι... Οι άξονες είναι αψέντια και η πρεζέντια Και ξέρετε ότι το σημαίνον και το σημενόμενο Δηλαδή η υποδήλωση της έννοια, Έτσι όπως ταυτοδοτείται μέσα από μια μη δυνατότητα επικοινωνία Έρητο αντικείμενο Και διάφορες άλλες τέτοιε αρλούμπες κυριολεκτικά Μου βάζαν δέκα Παραδέχετε Ο ότι εγώ, έλεγε μάλλον. αρλούμπες <laughs> Κάτι είχαμε καταλάβει τόσα κροατές Όμω αυτό το κάνει <laughs> επιστήμη. επιστήμη μετά Ε, ε, από, την πριν, από πριν, από, πριν. Αλλά, από την Αρλουμπαρία τον μάθαμε Από Αρλουμπαρία βρήκε δουλειέ, Από Αρλουμπαρία έγινε βουλευτής Ναι και βγαίνει και λέει Για τους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Ότι λόγω των Αρλουμπών που έλεγε Και των ακατανόητων αυτών ε, Λέξεων στη σειρά ε, Εντυπωσιακών λέξεων Και ήχου που έβγαζαν Πήρε του καλούς βαθμού και του βάζαν 10. Υπάρχει ανάκληση πτυχίου. Δεν ξέρω. Τι αν κάνει και Αν αυτή, ακούνε. Τι να κάνει και Βγάζει όμω την τρύπα του εκπαιδευτικού συστήματο. Ό,τι να είναι, πάρω. Όποιο την παπαριά του. Είμαι συναδέλφου και γείτονα μέχρι πριν λίγο καιρό εδώ Μπογδάνου. Α, του α, βγάζω α, το α, κεφάλι. Α, το, το, το, το, το καπέλο. Η γλώσσα, γιατί πάει. Το σκάπιο. Το, το, το καπέλο. Λέγαμε καλημέρα εδώ στο έμπαστο έβγα. Γιατί παραδέχτηκε πώ έκανε καριέρα. είναι ειλικρινή. με αρλούπες. Το είπε κανονικά, δεν το μοντάραμε σαν λέω, έτσι ακριβώς το, το είπε. Ωστόσο και να μην το για ξέραμε πως έκανε κανέναν. Μάλιστα να μην το λέω οιδίως. Ναι ναι ναι, σωστό. Σαν σήμερα έφυγε ο κρικότζης μπυθικότσης, το 2005, φωνάρα, φωνάρα, Δωρική φωνάρα. Και ευτύχησε, αν δεν ήταν βέβαιο ο Θοδωράκης, θα είχε μείνει στο όπα-όπα τα μπουζούκια και όπα και ο μπαγκλαμάς. έχει έχει Θα είχε μείνει σε αλλά... κάτι τέτοια, αλλά είπε... λόγω Θοδωράκη ε, ε, είπε το άξιο και όπω έχει πει και ο Θοδωράκης δεν μπορεί καταλάβαινε. Του είχε πει ο δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτά που τραγουδάω. Πέφτα, αλλά θα δεν τα όμω. χελιδόνια ή η νοητή τη δικαιοσύνη, τα ετόμορφα τα βουνά, αυτά αστείο, πέμπτης, πέμπτης, πριν 25 χρόνια, Ε, ο Μπιθικότσι ήταν μια συναυλία το 60 στο θέατρο Κεντρικών. Δεν υπάρχει αυτό το θέατρο. Εκεί ήταν αδιαθυσία. Ναι, ναι, μπράβο. Ήταν συναυλία Χατζηδάκη και Στοδωράκη μαζί με παρουσιάστηκε τη Μαροκοντού. Mm. Και ανεβαίνει, δεν ήταν αδιαθυσία, επικαλέστηκε αδιαθυσία, ήταν τρακ. Mm. Ανεβαίνει, θα ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Έρχεται πολλέ δεκαετίε πριν από το 1961. Στον άλλο κόσμο που θα πα, κοίτα, με, γίνει σύννεφο. Το τρίτο τραγούδι του Μίχη Θοδωράκη, σε στίχου Νίκου Γκάτσου το ακούτε αμέσω. Αυτό Γρηγόρη Μπησικός Στον άλλο κόσμο που τα πας Κοίτα μην γίνει σύννεφο Κοίτα μην γίνει Πικρό τη χαραγή και σε γνωρίσει η μάνα σου Υπάρχει και διήγηση για αυτό το περιστατικό του τον Μίκη Θοδωράκη που είπε ότι είχε κτλ. και μετά το είπε ο Μίκης Θοδωράκη και πάνω και το είπε ο του ο στο τραγούδι αλλά ακόμη και ένας θεός του τραγουδιού, μια τέτοια φωνάρα έχει μια τέτοια στιγμή Πρώτον, που δεν εντάξει, μπορεί να... Βέβαια και σε τι έργο Ναι, στα ναι. πολύ πρώιμα μας χρόνια. Στο έργο μας, σε μια του Θοδωράκη μπροστά, με μια συναυλία του Γκάτσου και του Χατζητάκη. Ναι, ε, οπότε έγινε όλο αυτό. Έχει μείνει, έχει αποτυπωθεί σε ένα συντή που κυκλοφορεί σχετικό. Σε μια άλλη τώρα εκπομπή στην ΕΡΤ γίνεται ο Μήκη Και είναι και ο Γκριγόρτη Μπιθικότσι και λένε μια άλλη ιστορία. Συναυλίε, παιδί μου, στα <Συλίες> Αντζελιά, Είναι το μόνο τραγούδι που έγραψε εγώ πρώτη φουνή και ο Γκριγόρτη με κανένα Σεβόντο. Το παρικάδη, Thank you. και Μίκης Θοδωράκης και Μπηθηκότσης και όπως λέει ο Θοδωράκης εκεί στις ε, τότε συναυλίες το τραγουδούσε πρώτη φωνή ο Θοδωράκης και δεύτερη φωνή ο Μπηθηκότσης mm. εδώ είναι από κάτω το κανονικό θα κλείσουμε όμως με Μπηθηκότσης θα πάμε στις διαφημίσεις γιατί σαν σήμερα το 2000 έφυγε και ο πάνω Από του μεγαλύτερου λαϊκού, μορφή, μορφή πραγματικά. Μορφή με τραγουδάρε. Και, με τους, και με, όχι μόνο με. και στίχου. και τραγούδια και, και, και μελωδίες του... Εδώ από Μπιθικότση Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που το έχουμε συνηθίσει από την Βίκυ Μοσχολιού. Το ακούμε από τον Γρηγόρη Μπιθικότση Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Δεν ρώτα, παραμάκωση μισέργια, κομμάτια σε, υποχειάτι καρδιά. Δεν ήρθανε για μας τα καλοκεριά, και γινεί ζωή τόσο βαριά. Τα κλίσο τα μάτια, τα πλούσιο τα χέρια. Ma από τη φτώχεια, μακρύ από τη μισέρια θα πάρω τη στράτα και εγώ τη μεγάλη θα κλείσω τα μάτια και όπου με Να βρεθεί την να με κρατήσει στη λάσπη και στη ξύλη σκεπή τη φτώχεια που μας έχει γονατίσει η νιώθω μεγαλύτερη τροπή θα κλείσω τα μάτια θα κλώσω τα χέρια Μακριά από τη φτώχεια, μακριά από τη μιζέρια, θα πάρω τη στράτα και εγώ τη μεγάλη. Θα κλείσω τα μάτια και όκου με βγάλει. τη μιζέρια κομμάτιασε η φτώχεια την καρδιά δεν ήρθανε για μας τα καλοκαίρια και γίνει ζωή τόσο βαριά θα κλείσω τα μάτια τα πλώσω τα χέρια μακριά από τη φτώχεια Μακριά τη μιζέρια θα πάρω τη στράτα και εγώ τη μεγάλη. Θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. να βρε την τροπή να με κρατήσει στη λάσπη και στη ξύλη σκεπή η που μας έχει γονατίσει τη νιώθω μεγαλύτερη τροπή θα κλείσω τα μάτια θα πλώσω τα χέρια Μακριά από τη φτώχεια, μακριά από τη νησέρια θα πάρω τη στράτα κι εγώ τη μεγάλη θα τα μάτια και όπου με